Γεια σα. Όπω κάθε Πέμπτη είμαστε μαζί. Γεια σα. Που σημαίνει δεν είναι ο το έλεγε το 2011, 2018, 200. Γιατί είναι εδώ δίπλα, δεν μπορεί να είναι παντού. Αμα πού θα είμαι πια. Πού θα είσαι. Τι γίνεται, Αχ. είμαστε τρει μέρε. Τρει μέρε πριν τι εκλογέ. Εύρω και Δήμο. Α, και Δήμο και Περιφέρεια. Και Περιφέρεια. Και περιφέρεια. Ξαναψηφίζουμε ξανά μάνα. Τρει κάλπε. Στου περισσότερου Δήμου. Ραντεβόλ την Κυριακή στι κάλτσε. Τώρα είναι κάλτσε. Είναι και ζευγάρι, και μια μονή. Όλα μαζί λοιπόν δι διλήμματα, όχι. Κάλτσα. Διλήμματα πολλά και σοβαρά. Έχουμε θέματα. Ε, ναι, να και δεν ξέρουμε τι να πρωτοδιαλέξουμε από τόσα διλήμματα. Που τέθηκαν, ούτε καν είχαν κλείσει οι προηγούμενε κάλπε και τέθηκαν τα διλήμματα από το Σαμαρά. Μόνο και τα ίδια και, και, και εκβιασμού. Άλλοι δεν έχουν θέσει διλήμματα. Ποιοι άλλοι. Μονόπατο είσαι. Εμένα πατώ. Δεν ξέρω. Α. Όχι, Γέρνη. Υπάρχουν θέματα. Υπάρχουν, υπάρχουν πολλά θέματα. Ξεκίνησε ο κόσμο να βρίσκει δουλειέ. Ξεκίνησα από... σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά μπαίνει το νερό στο αυλάκι. Ξέρεις τι, Αποκαταστήθονται ναι, οι αδικίε. Εκπλάγικα. Εκπλάγικα. Ναι, έτσι να μιλάμε για να μπορούμε κατάλαβα να... τόσο στον Έπρεπε να αποκαταστηθούν οι αδικίε. Γιατί τρία χρόνια πόσο, τέσσερα. Αυτό μάτω, που μιλάμε, θα πέρα... το σταύρω πια, θα μας γιατί μείνει. Είναι. Ωραίο είναι. Μπορούμε ναι. να το κάνουμε μια ώρα χωρί να λέμε και τίποτα. Σαν το Σταύρο. Μπορεί να λέμε τίποτα. Τόσο εύκολο και τόσο απλό. Πάμε να φέρουμε αέρα φρέσκο εδώ στο στούντιο και στα ραδιόφωνα του κόσμου. Διότι... Το όχι, όχι, δεν ανοίγει έτσι κι αλλιώ. Θα πάμε στο Σύνταγμα γιατί οι καθαρίστριε είναι εκεί τόσο καιρό, τι ξέρουμε, έχουμε ασχοληθεί πόσε φορέ, έχουμε προβάλει τα θέματα του, έχουν δίκιο, το λένε όλοι τι αυτό. Τι κάνει αντίμον. το κράτο του, δένδια δια, έλεγε. Εκτό ότι κάθονται εκεί και του κοιτάνε, είδα το πρωί είχα τη ματατζίδε πάλι απ' έξω. να τελειώνουμε. Γρομίζει το πεζοδρόμιο. Ο εκεί δεν πήγαινα έχει να, πει να πει καθαρίσω κάτι. το παπούτσο μου, είχε άλλο απ' έξω ναι, πήγαινα, πήγαινα εκεί, καθαρίζα τα παπούτσια μου Έλλιος, δεν έχουμε τώρα Ε, από σήμερα το πρωί μπήκαν και μέσα στο Υπουργείο Α. Οι καθαρίστες στο Υπουργείο Οικονομικών Είμαστε μέσα Ζητάμε άμεσα Η κυβέρνηση να εκτελέσει την απόφαση του δικαστηρίου Δεν φεύγουμε από εδώ Αν ο κύριο Τουρνάρα δεν πει να γυρίσουμε στη δουλειά μα, καλούμε όλο τον κόσμο έξω από το Υπουργείο Οικονομικών για συμπαράσταση γιατί αυτό είναι το δίκαιο. Μετά από 8 μήνε αγώνα, δεν πρόκειται οι καθαρίστριε να το βάλουν κάτω. Το διαμηνύουμε σε όλου. Για μα. Μόνο Η δικαίωση θα είναι μόνο να γυρίσουμε στη δουλειά μας. Όλος ο κόσμος να έρθει έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Καλούμε τώρα τους πάντες, τους πάντες να πάρουμε τη ζωή μας πίσω. Όχι μόνο εμείς οι καθαρίστριες. Όλοι να πάρουμε τη ζωή μας πίσω γιατί αυτό μας αξίζει. Περιμένουμε όλο τον κόσμο. Είναι η κυρία Αλεξάκη, είναι πολύ γνωστή στη Φάτσα. Την έχουμε δει πάρα πολλέ φορέ και το βίντεο το πήραμε από τον δρομογράφο, όπω το, το ανήρθε νωρίτερα στο Twitter. Έχουν κάνει συμβολική κατάληψη, έχουν μπει μέσα και λένε αυτά. Έχουν δικαιωθεί, αλλά το κράτο δεν κάνει δεκτή την, Μετά τις εκλογές. την απόφαση του δικαστηρίου. Παράνομο, και δεν έχει προσφύγει και σε άλλο δικαστήριο για να ακυρώσει, να κάνει τα δέοντα. Παράνομο μέχρι στιγμή. το τον νωρίτερα το πρωί και λέει είναι παράνομο. Αν το έχει κάνει αυτό ιδιώτη, είχε βγει δικαστική απόφαση και δεν την εφάρμοζε, συλλαμβάνεται. Τι να συλλάβουμε το Κάρλο τώρα, Έλληνε. Όχι, έχει υπουργού. Δηλαδή, στο τι αναρχικέ ιδέε είναι αυτέ πια. Δεν είναι αναρχικέ. Τι είναι. Τα να το κράτος. Το αστικό σύνταγμα τα λέει ο κ. Στακ και τα δικαστήρια. <laughs> αυτά έχουν γράψει τα παλιά του παπούτσια, όχι τι αναρχικέ ιδέε. Καλά, δεν προλαβαίνω. Και όσων δεν προκάνω έχουν να γυρίζουν κάθε μέρα σποτάκια για το Σαμαρά. Τι να γυρίζουν. Πότε να προλαβαίνω. Έπαιξε και το, το, το καινούριο του τώρα που είναι ο ίδιο εκεί ασπρόμαυρα. Πολύ φωτεινό, πολύ βέβαια, έχουν έμπνευση. Όλα ασπρόμαυρα. Κοκινόπουλο και αυτό, όχι. Δεν ξέρω, δεν είναι πρώτη φορά. Μάλλον για το Σαμαρά θα χρειαζόταν μια πρώτη φορά. Όχι, πρώτη φορά του ίδιου του Σαμαρά, αμέσω μετά. Τέλο πάντων, θα το δούμε στην πορεία. Είναι λοιπόν, αλήθεια, λέει ότι ο Μπαλούρδο είναι τώρα στο Υπουργείο Οικονομικών και χαστούκι τι ριζέ καθαρίστριε. Δεν είναι οι ριζέ καθαρίστριε. Αμέσω να βάλει την ταμπέλα. Εγώ, το λέει το. Ναι, για τον λόγο. Α, Αμέσω να βάλει την ταμπέλα. Όποιο κάτι πέσουτα. κάνει. Εν πάση περιπτώσει και οι ριζέ να είναι, ό,τι και να είναι, εμένα δεν με απασχολεί προσωπικώ. Είναι γυναίκε εργαζόμενε που το παλεύουν και αν θα κερδίσουν έχουν κάνει πολλά βήματα, έχουν κερδίσει την εκτίμηση του κόσμου, πολύ σημαντικό. Έχουν ξεβρακώσει υπουργού και έχουν κερδίσει και δικαστήριο. Αν θα κερδίσουν τελικά, θα οφείλεται στον αγώνα του. Και για άλλη μια φορά, τα διδάγματα δεν είναι ωραία, το ξέρω. Καθένα τα φτιάχνει στο μυαλό του, όμω μόνο έτσι κερδίζει. Δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσει αλλιώ. Μπράβο του και είμαστε μαζί του και τι ζηλεύουμε κιόλα. Γιατί ζηλεύουμε? Ήθελε να επειδή, στο πεζοδρόμιο, τώρα είμαστε στο γκάζι. Γιατί δεν έχουν συνέπειε και δεν έχουν κουραστεί. Ά, είναι λίγε, δεν είναι πολλέ. Έχει μια σημασία όλο αυτό. Παρ' όλα αυτά, για να το φίλο, νομίζω το Σιριζέ το έβαλε λόγω Α, εντάξει. εντάξει. Όχι, δεν... Θέλω να δίκη. Πολλοί Πολύς κόσμος πιστεύει ότι θέλει δεν έχει σημασία τι είναι. Αυτό είναι το λιγότερο. Λοιπόν... Αν παρόλα αυτά, είναι συριζέζ, <laughs> όχι χαστούκι θα φάνε. Το γκλοπ θα φάνε πού. Πού, Μην. Πω. Α, μην μην mm. Λοιπόν, κοίτα να δει, επειδή συζητά βγήκε ο θέλει και ανακοίνωσε 700... οι δεν μου είχαν πάρει το γκλοπ <laughs> τη προάλης Αυτέ δεν ήταν. Αυτέ το ο συνάδελφο που το πήρε πισόπλατα Ρουφιάνο συνάδελφο. Ήταν μπλε. Ήταν μπλε. και αυτό. <χω> Η πράσινη είναι καλή. Λοιπόν, επειδή ανακοίνωσε και ο Βενιζέλος 930.000 στέρες εργασίας και ο Σαμαράς 770.000 στέρες είπε ο Βενιζέλος? 930. Α, Τα μετράζω πρόκτυξη στην τηλεοπιτή Γελληνική. Ναι, ναι, ναι, 930. Και την επόμενη μέρα ο Σαμαράς 770.000 κοροϊδεύουν. Ε, ασύστολα τον κόσμο. Λοιπόν, θα σου διαβάσω τώρα. Δεν να... υπάρχουν αυτέ τι Όχι. Δεν πρόκειται να υπάρχουν. Γιατί είπε, είναι μόνο σε αυτού του τομεί που έπιασε ο Σαμαράς, έχει κι άλλε. Δεν δεν μπρο... Ναι, είπε, θα πάρω λέει τα χειρότερα σενάρια. Τα ότι υπάρχει και καλύτερο σενάριο. Το χειρότερο σενάριο είναι ότι έχουμε ξεσκιστεί στη δουλειά και δεν προλαβαίνουμε. Αν προφέρουμε. Το 930.000 του Βενιζέλου και 770 του Σαμαρά μα λείπουν εργάτε. Ε, μας μπορεί λείπουν να μην είναι χέρια. Λείπουν χέρια. Ναι. Θα ναι, λοκα, Λέψη, τώρα, ναι, να θέλουν ελοκάλυψη. Και πάλι μα λείπουν, λείπουν χέρια. Λοιπόν, για πες. θα σου διαβάσω ένα κείμενο όπω το έχει γράψει ο συνάδελφό μα ο Τήρη Καψόχα στη Ριαλ. Το οποίο κάθεται εκεί. Οι δημοσιογράφοι των εφημερίδων τον έχουν τον χρόνο, βάζουν, στα και από εδώ και από εκεί. Πότε ήταν οι, οι καλέ χρονιές για την ελληνική οικονομία, θυμάσαι. Επισημίτη. Ναι, πριν του Ολυμπιακού. Πριν το χρηματιστήριο θα έλεγα. Όλα μαζί ήταν ναι. αυτά. Ά, το ξαναζητήριζαν στι καλέ Ωραία. Α. Την επταετία λοιπόν, 98-2004. Ήταν η περίοδο υψηλή ανάπτυξη ελληνική οικονομία. Αυτό είναι το κείμενο τώρα του Σωτήρη. Λόγω τη ένταξη τη χώρα στο ευρώ και τη ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Οι συνθήκε απασχόληση βελτιώθηκαν οριακά. Στην καλύτερη επταετία τη Ελλάδα μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Συγκεκριμένα οι άνεργοι από 519.000 που ήταν το 98 μειώθηκαν μόλι κατά 19.000 το 2004. Δηλαδή, Πανκός. με εκείνον τον οργασμό δουλειά, εργοτάξια παντού, κόνε, μποτιλιαρίσματα, θυμάστε τι Δρόμη, Δρόμοι, κατασκευάζονται, τσιμέντα, στάδια, όλα αυτά. Ολυμπιακοί αγώνε. Πε, παιδί, ολυμπιακοί αγώνε, η ωφέλη ήταν 19.000 θέσει. Στην καλύτερη οχτά αιτία με του υψηλότερου δείκτε ανάπτυξη. Κάτσε να συνεχίσω. Σχέση. Ενώ οι θέσει απασχόληση που δημιουργήθηκαν μέσα σε μία επτά ήταν 304.000. Δηλαδή, 43.000 νέε θέσει εργασία κάθε χρόνο. Είχαμε τότε. Στου καλού ρυθμού, στου άριστους ρυθμού, την άριστη περίοδο που με του δείκτε. Δεν είχαμε μνημόνια μας νοικοκυρέψει όμω. Όχι, όχι. Τα κάναμε μόνοι μα πριν μα βίστα. Ναι. Ούτε σαμαρά Είχα μου, ούτε ο είχαμε, ούτε Γιώργο. Τα κάναμε Δεν είναι θέμα προσώπων εδώ. Μα όχι, είναι ότι μα βάλαν και μα νοικοκυρέψανε. κι κιόλα. Η τωρινή. Ναι. Πα καλά, παιδάκι μου. Χάρη στο μνημόνιο θα έχουμε ένα κατοικίσμα. Παλιάρα. Δώσε. Λοιπόν. Νίκο, δώστε το λιμένι. Και από εδώ. Τι θε δύο δυο. Λοιπόν. Στην καλή εποχή δημιουργούσαμε κάθε χρόνο 43.000 θέσεις εργασία. Mm. Τώρα χάνονται 40 κάθε μήνα 40.000 κάθε μήνα Ότι λέει ψέμα το Πρωθυπουργός Αν λέει ψέματα, Ό, κοροϊδεύει, κοροϊδεύει τον κόσμο προεκλογικά ο Μεγαλύτερη κοροϊδία και ψέμα δεν υπάρχει από αυτά που είπε ο Σαμαρά. Επίση, μεγαλύτερη παροχολογία από του Σαμαρά δεν έχει υπάρξει, ούτε ο Σιμίτη δεν τα λέει. Δεν τρέπευε. Κανεί, κανεί. Εγώ είπα, είναι φήμο φιλμ και θα ζήλευε ο Σακελάριο το κείμενο το προχθεσινό που είπε ο. Είχε και το Τζένι Τζένι. Κάτσε να σου συνεχίσω, γιατί αυτό το κείμενο ήταν πολύ ωραίο του Βουκαψόχα. Δεδομένου ότι από το 2004 μέχρι σήμερα έχουν χαθεί περίπου 700.000 θέσει απασχόληση. Το 2 έχει με στην παρένθεση κάτι νούμερα, δεν χρειάζεται να στα πω, Με απλά μαθηματικά και για να υποχωρήσει η και να ξαναφτάσει η απασχόληση στα επίπεδα του 2004, mm -hmm. θα χρειαστούν 15 με 20 χρόνια διαρκούς ανάπτυξη τη οικονομία σαν το 98 με 2004. Που ξεκινάει τώρα όμω. Εδώ κοροϊδεύει. Ανάπτυξη. Και ο Σαμαρά και mm -hmm. όποιο άλλος, λέγε μαλέξι, λέει ότι θα αντιμετωπιστεί η ανεργία έτσι όπω λένε ότι θα αντιμετωπιστεί. Περίμε, Αλέξη, Αυτά αυτό... είναι αντικειμενικά. Αυτά είναι η λειτουργία της οικονομίας. Δεν είναι θέμα ερμηνεών γιατί και ο μιλιός προχθές πάλι βάζαμε εδώ ένα απόσπασμα που έλεγε αυτό το πράγμα. Το είπε στο βορίδι. Του το είπε και του λέει 40.000 στην καλή εποχή. Εσεί πώ θα κάνετε αυτά. Και του λέει βέβαια και ο Βορείδε, αν την γύρισε το ερώτημα, και εσεί πώ θα το κάνετε. Εμεί δεν θα το κάνουμε γιατί είπε κάτι εκεί. Γιατί Εντάξει. θα έρθει ο σοσιαλισμό, όσον Ναι, δεν. Είναι. Κάποια στιγμή ναι. όταν έρθουμε θα έρθει και ο Θέλω να πω ότι είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Ο καθένα μακάρι να αντιμετωπιστεί η ανεργία και να φτάσουμε πάλι στο 10%. Αυτό είναι ο στόχο. Δεν μιλάμε για μηδέν. Επίση, τι εννοούμε αντιμετώπιση τη ανεργία. Δύο ώρα τη βδομάδα και τρία ώρα αυτό ή αυτό. Είναι άλλο. Γιατί μάλλον αυτό και έ και ό,τι σωθούν και όπου πιαστούν. Πόσο σπανικό πια. Λοιπόν, κάτσε να ακούσουμε έναν Αλέξη. Χθε έδωσε. Που έδωσε η συνέντευξη, χθε τη ΣΥΥΣΗ, Και άκουσα κάτι που δεν ήταν σωστό, γιατί θέλουμε να λέει αλήθεια στον Αλέξη. Ότι δεν μιμούν του Ανδρέα Παπανδρέου. Όχι, μου το ρώτησε αυτό. Το ρώτησε το τέλο. Και τι είπε. Όχι, δεν μιμούν του Ανδρέα Παπανδρέου. Θεωρώ ότι είναι μια, πολύ, μια εξέχουσα προσωπικότητα α, για την Ελλάδα. Έφυγα λίγο πριν το τέλο. Και χάσα αυτό τότε το τέλο. Ήταν, ήταν τελευταία ερώτηση. Στο Μητσικός θα πρέπει να γίνει αυτή η ερώτηση. Τον... Ο Αν μιμείτε, τον Ανδρέα. Α, α, μιμείτε. <laughs> τον μιμείτε μια χαρά. Ο <laughs> και ήταν και εξέχουσα προσωπικότητα. Αυτό είπε ο Αλέξη. Είπε... Ο Ανδρέα που είχε πει: Ήπαμε να κλέψετε, αλλά όχι 500.000. Εξέχουσα... Το άφησε λίγο φλού, Αλέξη. Να έχει είπε... συνδάλματα ή να μην έχει. Όχι, δεν το είπε, δεν το είχε. Είδα. Το άφησε λίγο φλού ότι άφησε τη σφραγίδα του στην ιστορία. Oh, δεν καλά. είπαμε ήταν κακή η κατάσταση. Δεν... την άφησε. Σωστό. Εντάξει, δεν έχει. Οπότε σε αυτό δεν θέλω να ρωχάμι. Στη δική του ιστορία και αφήσει ο καθένα αφήνει μια σφραγίδα και να κάνει ο Καλά είναι μια χαρά. Μπήκε στη Βουλή. Όχι, άλλη. <laughs> Τι άλλο. Ροχάμιδε. <laughs> Ο Αλέξη Τσίπρας λοιπόν, από χτε. Θέλω να σα πω, λοιπόν, με την ευκαιρία, κύριο Κωσιόνη, ότι η χώρα μα είναι ιδρυτικό μέλο τη Ευρωζώνη. Η χώρα μα δεν είναι ενοικιαστή τη Ευρωζώνη, είναι συνειδιοκτήτη. Και ότι εμεί δεν στηρίξαμε τη συνθήκη του Μάστρικτ, ούτε αργότερα τη συνθήκη τη Νίκαια ή τη Λισαβόνα, που είναι η συνθήκη τη Ευρώπη σήμερα, αλλά αυτή η συνθήκη κατοχυρώνει νομικά. Την εθνική κυριαρχία και την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Λοιπόν. Τι δεν κάνανε στη συνθήκη του Μάστριχ. Λέει δεν τη στηρίξαμε. Έλα, ρε. Ψέμα, αυτό είναι ψέμα. Συγγνώμη, συντροφεία λέξη. Καλά, μπορεί να ξεχνάει και ο άνθρωπο. Όχι, όχι, γιατί. Δε, δε, δε, δεν ξεχνιέται αυτό. Είναι τόσο χρόνο. Αυτό είναι ένα κομβικό. Η συνθήκη του Μάστριχ. Ήταν τότε φοιτητή. Αποφασίστηκε μαθητής. από τι κυβερνήσει. Τι σημαίνει αυτό. Κι εγώ ήμουν και δεν έχω προβλέψει τον κολκοτρόνη. Δεν ξέρω τίποτα για τον κολκοτρόνη. Είσαι ο μαθητή από τον Ήπιο. Στα πάνω, στα μα. Λοιπόν, η συνθήκη του Μάστριχ αποφασίστηκε από τι κυβερνήσει των κρατών μελών το Φλεβάρι του 1992. Στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ψηφίστηκε τον Ιούλη του 1992 από όλα τα σημερινά κόμματα. Εκτό βέβαια από το ΚΚΕ Αυτό είναι ιστορία. Δεν, δεν μπορεί κάποιο να λέει. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο συν ο τότε συνασπισμό. Είχε ψηφίσει τη συνθήκη του Μάστριτ. Να. Και μάλιστα είναι ένα από τα κομβικά θέματα αντιπαράθεση ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, αυτή μήπω εννοεί ότι εγώ τότε ήμουν ακνήτη, οπότε πιάνομαι στι ψήφου του ΚΚΕ. Δεν το είπε Η συνθήκη τη Νίκαια, mm. που έγινε μετά το 2002, ψηφίστηκε από το ΠΑΣΟΚ τη Νέα Δημοκρατία με ανοχή του Συν. Mm. του συνασπισμού. Δεν καταψηφίστηκε, είχε ανοχή μέσα εκεί. Τη συνθήκη τη Λισαβόνα όντω την καταψήφισε. Ο συνασπισμό, το Κουκουέ και το Λάο. Άρα. Όχι τέτοιο, ψεύδε. Τι θε να πει, Ότι δεν θυμάται ο κόσμο το... και κάθονται και τα λένε. Βρίσκουν Όχι και, και πεν... τα κάνουν. Δεν δε βρίσ... δε θέλουν να το αποδώσουν. Μπορεί να ζαλίστηκε, μπορεί, μπορεί. Η αλήθεια είναι αυτή πάντω. Το Τον κοιτάει και η στα μάτια. Ήταν ξαφιά. Φορούσε και ένα έτσι που ήταν ανοιχτό εδώ ανάμεσα στο στήθο. Επίτηδε. Sorry κιόλα. Και εγώ σιγά-σιγά τη λέω. Με ρωτήσε, δεν πα για πρωθυπουργό. Αν από αυτό και μόνο χάνει τα λόγια του, μπροστά στη Μέρκελ τι θα κάνει. Ο άλλο την πατρέφτηκε. Τι εννοεί. Τι πια τη Μέρκελ Όχι. Το νθαλμα του Τσίπρα. Ο Παπανδραίου. Αν, και, α, λες, α, αν χάνει... Το χάσα. Ποιο παντρεύτηκε. Τη Δήμητρα, τη μιμή. Α, Που λες Αν το... χάνει τα λόγια, το πω αυτό. Ο άλλο αυτό παντρεύτηκε. Αεροπλάνα... το παντρεύτηκε. Το κατέβασε από το αεροπλάνο Γιατί... και κυβέρνησε μαζί. Έσκυψε να του σερβίρει. Ήταν η σερβιτόρα αεροσυνοδό τότε. Την είδε ο Αντρέα και τα χάσα. Πιο δόλια ήταν η Δήμητρα ή η Γιάννα Τι Τη λε. Όχι μόνο. Μια χαρά είναι και η δύο. Για να ρίξουν θυαθείς. το κόμμενο Όχι, όχι. Α. όχι, όχι. Α. Όχι, η Δήμητρα είναι νηπιαγωγείο. Η Γιάννα, Γιάννα διαβάζει το βιβλίο. Γιάννα είναι ξέρω. Επιστήμη δεν υπάρχει, μοναδική στον κόσμο. Δεν έχεις, το λέει καθαρά, το οδηγείται το όλο το ότι έγινε στο φανάρι και από εδώ και από εκεί. Μ' αρέσει η Ρεθίμια που συμφωνεί και με το Βορίδι τώρα. Αυτό κατάλαβε. Αυτό που καταλαβαίνετε <laughs> ότι θέλετε. Ναι, συμφωνώ και με το Βορίδι. Ναι και ο Βορίδι. Είναι και ο εκεί στα Twitter και στα υπόλοιπα. Άμα ο ο καθένα ότι έχει στο κεφάλι του αμέσως και χωράει μόνο μία σκέψη δεν χωράει δεύτερη και πολύ περισσότερο συνδυασμό τη μίας και της δεύτερης. Τι να κάνεις είναι τόσες υπαροχολογίες που δεν χωράνε και αν, αν πεις ότι έξω είναι τώρα μεσημέρι μία και 23 και φυσάει λίγο και έχει ψηλογαλανό ουρανό, αν το πει και κάποιος δεξιός, είσαι Συμφωνείς. τέτοιο. Συμφωνείς ναι. με αυτόν. Ναι, συμφώνω τι να κάνουμε. Είναι κάτι λογικό Δεν αντιμετωπίζει ενέργεια και όλο λέει θα την αντιμετωπίσει, κοροϊδεύει την κοινωνία. Τελεία. Τι να κάνουμε, όποιο το πει αυτό κοροϊδεύει. Αν δεν αντιμετωπίζει. Δε. Αυτό για τον ουρανό το πήγε ακροδεξιό τη χρυσαγή. Θα πει ότι αλληλεύει και ψήφου από αυτού. Τελείω, ναι. Όπω λένε τώρα ότι με τον Γαβριλικ με το ΣΥΡΙΖΑ και με το, το, το παιχνίδι τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Δεν το αποδέχομαι, καλά κάνουν να πεθύνο σε όλου του ψηφοφόρου είναι να ζη. Υψοφόρτη Χριστιανική, όχι. Είναι ναζί. Κανονικά δεν είναι αυτό, αλλά αν θέλει κάποιο να ψηφίσει οτιδήποτε να στο ψηφίσει. Μπορεί να το απαγορεύσει, είναι κακό. Και ποιο μιλάει, ο Μπαλτάκο. Επίση αυτοί να ζει τώρα πρώην Πασόκοι είναι περισσότεροι. Κανονικά. Mm. Κανονικά όλοι αυτοί. Και, πάλι δεν και έχει και λογική λένε... να είναι να ζει τώρα, αν έχει ζήσει 30 χρόνια Πασόκ με αυτά τα καθεστώτα και με αυτόν τον αυταρχισμό. Βεβαίω. Όλα αυτά Έχει λογική τώρα να είναι μαζί. ζει. Έστειλε ένα δούρο ένα μήνυμα. Α, το στέλνει κάθε μέρα, μου στέλνει. Εδώ τη ώρα τη εκπομπή. λέει. Δεν όλοι ξέρω. μαζί μια νέα αρχή στην περιφέρεια Αττικής. Οκ. Okay, ένα. Όλοι μαζί. Τι θα ψηφίσουμε την Κυριακή. Το Μάστρικ δεν το ψήφισε, μου λέει εδώ ολόκληρο ο συνασπισμό. Καλό είναι να το πείτε. Τότε πώ ήταν ο συνασπισμό τότε. Έξι-εφτά βουλευτέ πόσου είχε. Ήταν, ο Νίκο Μπίστη ήταν, ήταν τότε. τότε. Δεν ο δεν ήταν ποτέ. Α. Θύμησέ μου, ο ακροατή, θύμησέ μας ποιος, ποιοι ήταν αυτοί που δεν το ψηφίσαν. Η κυρίαρχη εντύπωση γνώμη και άποψη τότε που θυμάμαι και εγώ είναι ότι το Μάστριχ είναι μπροστά, ένα βήμα μπροστά, εξυγχρονιζόμαστε. Είχα πέσει και τα τείχη τότε το Ανατολικό Μπλοκ και είναι γραφικοί άλλοι που δεν το δέχονται. Δεν τα θυμάσαι τι, τι σβήνουμε και αυτό που με η μνήμη που διαρκεί ένα μήνα σύμπλην, έλεος. Μια και παμπίστης. Να... Πρέπει συγγνώμη. να γίνει, συγγνώμη κιόλας για τη βρισιά Πρέπει να γίνει παππούς ο μπίστης να, γιατί? Δεν ξέρω είδα τον άνδρα να του εύχεται να, να χαίρεσει την εγγονούλα Και κάτι τέτοιο ε, μπορεί, Τι μπορεί παιδί μου, έχει να αλλάζει κόμμα ο άνθρωπος Έχει να κάνει και γόνια, προλαβαίνει, τα προλαβαίνει όλα Σου θυμίζω δεν κάνει εσύ το εγγόνι Α. <laughs> Έχει <laughs> να τα χτριντίζει, να τα χτριντίζει Ό,τι έκανε το κάνει κάποια χρόνια Πριν μετά έρχεται το εγγόνι μερικά χρόνια δύο mm. Μετά. Και το Κουκουέ, λέει, έχει συγκυβερνήσει με την ουδού στον ενιαίο συνασπισμό. Ναι, ναι. Λέει έχει, έχει. ο Βασίλης Κουφόπουλος. Α, γεια στέλνει σου. Στέλνει μήνυμα. Ο Βασίλης Κουφόπουλος είναι ένας πασόκο που έμεινε εκεί. Έβαλε χειρόφρονο στο 89. Οι λέξει βρώμικο 89 τον ταράζουν. Μόνο. Και ναι, μόνο. <χει> είναι και ό,τι ξέρει γύρω από την ιστορία. Αυτό. Είναι τι μια γυρνάκια 21. Από το 1921 έγινε μια επανάσταση, αλλά το βρώμικο 89. <χει> που πάντα συνεργά... γυρνάει εκεί. Γυρνάει εκεί. Χρόνια τώρα. <χει> Σε <σχει> <Σ'> όποια συζήτηση <χει> με το Από το Sky τον έχουμε να μα λέει αυτό το επιχείρημα. <πρόβλημα>. Το βρώμικο 89. Και ότι πάντοτε το κουκουέι Στην αρχή έκανα κάτι απόπειρε να πιάσω γέφυρε επικοινωνία και να του πω, ξέρει, το 89 όντω δεν ήταν καλό πράγμα. η έξυπνη ήταν να πιάσει γέφυρε <χει> με <χει> του <χει> πελάτε <χει> <χει> <χει> <χει> Όχι, ο Τζίμερο. που κάνει τι γέφυρε. Και του λέω πρώτον. Δεύτερον, λίγο μετά, το <laughs> βρώμικο 89 έγινε Ιούνιο με Οκτώβριο, κάπου εκεί. Αμέσω μετά μπήκαν και οι τρει μαζί. Δηλαδή, Φλωράκη με συνασπισμό τότε, Μιτσοτάκη με Νέα Δημοκρατία και Παπανδρέου. Και έκαναν με τον Ζολότα Πρωθυπουργό μέχρι τον Απρίλιο του επόμενου χρόνου. Περισσότερο χρόνο, αν και δεν έχει σημασία η χρονική διάρκεια, αλλά όλοι μαζί. Γιατί δεν ήταν αυτό βρώμικο. Και ήταν βρώμικο το άλλο. Που ήταν, δεν ήταν και ότι καλύτερο έχει γίνει γενικότερα στην πορεία και μάλιστα υπάρχει πολύ κριτική. Το δε επίσημο κουκέ έχει αποκηρύξει όλα αυτά και δεν ξέρω τι σημασία έχουν πια οι αποκηρύξεις μετά από τόσα χρόνια. Πας όχι παιδί μου, τι περιμένεις. Ο κφόπουλο. Δηλαδή, να πάμε να ψηφίσει Δεν θέλω να βάζω τα μπέλε στου ανθρώπου. ελιά. Όχι, mm. να βάλει. Κα... <laughs> αν ψηφίσει ελιά θα το καταλάβουμε. Πάμε Μία ψήφο θα υπάρχει. Να μετρήσουμε τα... <laughs> τα κουκιά εκεί στην γειτονιά. Θα πάμε σε διαφημίσει γιατί μετά έχουμε χτύπημα από τον κύριο Βασίλη τη Πάτρα. Πήρε τηλέφωνο, επικοινωνήσαμε και έχει να πει τι θα ψηφίσει. Mm. Το λέει καθαρά και έχει άποψη και για την κυβέρνηση. Και Αλλά για αυτά... συγκεκριμένο υπουργό τη κυβέρνηση. Ναι, για ποιον όμω. Όλα αυτά αμέσω μετά τι διαφημίσει. Εδώ είναι, κάτσε να διαβάσει ένα μήνυμα που Για λέει Μάγκε, αφήστε ήσυχο το φίλο Βασίλη Κουφόπολο και θα σα πάρει και θα σα σηκώσει. Δύο σε ένα. Μιχάλη Νάξο, Κόρονο, Λίωνα. Τι είναι όλα αυτά. Περιοχέ δεν τι λέω σωστά. Τι Νάξο, ξέρουμε τα βασικά. Κόρονος, Λίωνας, όλα μαζί. Σιγά-μι, αγαπάμε το Βασίλη, είμαστε τόσα χρόνια μαζί. Εγώ διαχωρίζω τη μου. Τον αγαπά πολύ, Δεν τον αγαπά απλά όπω εγώ. Το ξερα. Απλά διαχωρίζω τη μου. <laughs> <laughs> λοιπόν, ε ο Μάστριχ, το είχε ψηφίσει και η Πολάν του Σαμαρά Τι λέει, <σχει> ναι, ναι, ναι. από τα σύννεφα <σχει> Και εγώ έχω εδώ την πολιτική απόφαση Απόφαση κεντρική Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής Του συνασπισμού της Αριστεράς και της Πρόοδου για το Μάστριχ 18 1992 Εγώ έρθουμε χαρτιά και καταλήγει. Yeah. Η Ελλάδα πρέπει να θέσει ο στόχο να βρεθεί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη δημιουργία τη. Λόγιο, οικονομική και κοινωνική, εθνική και γεωπολιτική επιβάλλουν να μην περιθροποιηθούμε, να μην βρεθούμε στο δεύτερο ή τρίτο κύμα διεύρυση τη Ένωση, τι πίστευαν τότε. Yeah. Οπότε θα βρεθούμε να ανταγωνιζόμαστε με άλλε χώρε περιλαμβάνω των Βαλκανίων. Αντίθετα στην Ένωση μπορούμε να παίξουμε σημαντικό σταθεροποιητικό και ερευνητικό ρόλο στα Βαλκάνια και για το καλό όλων για αυτού του λόγου όσοι θα ψηφίσει την κύριο τη συμφωνία του Μάσρι. Δεν ξέρω τι ενώ η δανασκράτη το ψήφισαν όλοι. Το ψήφισε. Εδώ οι επίσης, τα χαρτιά μιλάνε. Λοιπόν, κύριε Βασίλη, ο φίλο μα από την Πάτρα, πολύ ευχαριστό σε όλου. Συνομιλήσαμε. Είχαμε χτύπημα. Εκτενέ απόσπασμα θα μεταδοθεί αύριο. Ξέρει κουφάλα από ό,τι χτυπάει. Ε, βέβαια. Προεκλογικά πάντα, με την Μήπω θα μπορούσατε να μιλήσετε και την άλλη εβδομάδα να κάνετε. Ναι, του είπα, του είπα. Λέω, πάρε το λόγο και μετά το αποτέλεσμα να συζητήσουμε. Ναι, Να ακούσουμε το. Ε, σήμερα θα ακούσουμε έτσι λίγο, τη ζεράκια, όπω τα λέμε, να ακούσουμε τι θα γίνει την Κυριακή στην Πάτρα. Πού είσαι ρε κουτσαβάκι Έλα Πού είσαι ρε λέω Τι μου κάνεις κύριε Βασίλη Καλά παιδάκι μου, καλά μανούλα μου Εσύ είσαι, τι κάνεις, Πώ, είσαι, πού χάθηκε. Είχα δουλειέ, μόνο, είχα δουλειέ. Και δεν μπόρεσα να πούμε τι να κάνουμε. Λιθάρια στο ποτάμι και λάω. άσε με χάμο να πούμε. Ποιο ποτάμι, ποτάμι ψηφίζει. Όχι, Μωρέ, σου λέω είναι, πώ το λέμε, Λιθάρια στο ποτάμι και λάω. Του Θοδωράκη του Σταύρου. Όχι, Μωρέ, Του Θοδωράκη. Όχι, δεν έχω κάνει δουλειά ο Μωθό. Εγώ είμαι Επανάσταση, τέλος, δεν παίζω τίποτα. Μελετήδη. Το κυρκότανε, το μελετήδη θα ψηφίσουμε τώρα, να εδώ. Για δίμαρχο Μωρέ, είναι καλό Είναι και γιατρό αυτό. Καλά, πάνω απ' όλα είναι επανάσταση. Είναι δημόσμιος Να σου πω. Έλα. Θα ψηφίσει επανάσταση για το Δήμο. Στι ευρωεκλογέ πάλι επανάσταση. Ναι, ναι, όλο επανάσταση δεν γίνεται. Όλο που... φούρουν. Όλο δεν γίνεται. Τρει που... κάλπε επανάσταση. Ναι, ναι, ναι. Κάτσε, περίμετω. Στα... Στην περιφέρεια έχει στον κατσιφάρα. Δεν είναι επανάσταση ο κατσιφάρα; Δεν πλήσει και το ρίξω άσπρο πίτρι, δεν θέλω να μπανα... πούμε. στη γραμμή του Κουκουέ μέσα είσαι βλέπω. Τι είναι αυτά. Ε, τι έπαθε βασίλη παντού η επανάσταση. Εγώ είμαι με τα πατήρια γιατί δεν πρόβλημα είσαι εσύ. Όχι, εγώ δεν έχω πρόβλημα, μα ένα δεν Έτσι. σε εμπιστάζει. Όχι με τα πατήρια, τι είμαι Εγώ είμαι. Είμαι φτωχό άνθρωπο. Ε, καλά και γιατί δεν ψηφίσεις πρώτη φορά αριστερά ε, Γιατί δεν ψηφίσεις ΣΥΡΙΖΑ ΣΥΡΙΖΑ Και αυτός μου φαίνεται έγινε πυροφράκτης Παίζει από εδώ και από εκεί Θα πάω σε αυτούς που μου λένε στάνταρ κουβέτες Τι λένε ίσα ίσα και σταράτα Μπορεί μου μ' τίποτα άλλο Μπίτι άσπρο. άσπρο Λευκό μπίτι Όχι, άσπρο. Λευκό, Όχι άσπρο, Λευκό Λευκό Λευκό. άσπρο Λευκό δεν είπε Άσπρο μπίτι μπίτι Λοιπόν, ο κ. Βασίλη έδωσε γραμμή, καταλάβατε, και ο πατρινό, έχει διαλέξει από τώρα Είναι πατήρακι, είπε, δεν είναι με κεφάλαιο. Όχι, ακριβώ. Έχει έναν τρόπο να μεταμπατήρει, ποιο θα ασχολείται και όλα αυτά. Λοιπόν, για να θα ακούσουμε και το δεύτερο μέρο. Καλά είπε και το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω αν το ακούει τώρα. Τι είπε, πώ το ο, δεν είπε, κάπω το είπε. Όχι, δεν μιλάει καθαρά. Δεν θυμάμαι πώ το είπε. Δεν μιλάει έχετε... καθαρά. Θέλω κάποιο το... να μου λέει κουβέρ τη καθαρά. Αμέσω, με τον δικό τρόπο, τα ταχτοπεί όλα όπω νομίζω αυτό καλά. Το, για να γυρίσουμε λίγο σε αυτά, γιατί ξέρεις τι και ξεχνάμε πρώτον, και δεύτερον, ε, πάνω σε ένα ψέμα ή στην άγνοια, εγώ αυτό διαπιστώνω από νέα παιδιά που είναι όλη μέρα μέσα στο και έχουν την ευκαιρία που δεν την είχαμε εμεί παλιότερη. Βέβαια, ίσω είναι και αυτό το πρόβλημα. Το Όλη δεν μέρα μέσα στο δεν ίντερνετ είναι, αυτό το πρόβλημα, είναι λίγο πρόβλημα. Όλη μέρα. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι άλλο. Ε, πάνω στην άγνοια οικοδομούν ε, αρκετοί τέτοια. Όχι μόνο ψήφισε ο συνασπισμό στο Μάστριχ, αλλά έχει αρνηθεί τότε ε, πρόταση που είχε. Κάνει το κουκουέ για δημοψήφισμα. Mm. Την οποία όμω πρόταση για δημοψήφισμα την ήθελε στη Λισαβόνα. Η Λισαβόνα, η Νίκαια, το Μάστερντ, είναι συνθήκε χαλκάδε στου λαού τη Ευρώπη. Κανονικά όμω. Είχαν ένα λούστρο δημοκρατικότητα και ότι πάμε πολύ ωραία. Και υποτίθεται, γιατί να μην θέλει να γίνει δημοψήφισμα αν εγκρίνει τα ο ελληνικό λαό. Απέρυπτα δημοψήφισμα. Τώρα του αρέσουν τα δημοψήφισμα. Τώρα. Ο Δραγασάκη όμω που τώρα θέλει δημοψήφισμα τότε δεν ήθελε. Ναι, ο Κουβέλη. Που ήταν τότε, ήταν, συνασπισμό συνασπισμό. ήταν. ήταν, συνασπισμό, ήταν υπουργό. Πριν, θα ήταν ναι. το βρώμικο 89, τα είπαμε. Και είχαν... γι' αυτό έγινε υπουργό. Όχι, δεν είχε γίνει πριν. Είναι ένα μπερδεμένο. Ένα κάποια στιγμή ήταν υπουργό. Η πορεία των στελεχών τη αριστερά μέσα στην αριστερά είναι ένα θέμα επιθεώρηση. Ναι, αυτό ναι. κανονικά όμω. Αναζητώντα το καινούριο, θα λέγεται. Ποιος, είναι γύρω στα 60 χρόνια, ψάχνει το καινούριο. Το ψάχνεις το ψάχνει. το βρούμε. Όχι, δεν λέω για το σιγάκι. Γενικώ, όποιο το. Το Αναζητά το καινούργιο. Υπάρχει μια τάση στον κόσμο να βρουν το καινούργιο. και ο Αμοιρά, το έλεγα και χθε, πάνε στι προηγούμενε δημοτικέ ένα νέο πέντε τοποδίτη. Το, ποδίδε, το, το, ποδίδε, το, το τάθα... στο Σαμαρά πήγε. Ντροπή, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Ποιος είναι, ποιο είναι το καινούργιο. Κάθεται πρώτο στα πάνελ. Βγαίνει ο Σταύρο Σταύρος, τώρα. Α, καινούργιο θα πάρει 7, 8, το δίνει δημοσιοκοπή, 5, δεν ξέρω, 20, 30. Απειλεί και όλε ότι θα πάρει το καινούργιο. Δεν λέει τίποτα. Αλλά το καινούργιο. Κάποιοι θέλουν μόνο το καινούργιο. Εντάξει, δικαίωμα του καθενό να θέλει κάτι. Α και κουβέτσε για διαφήμιση. Mm. Ναι, ναι, ναι, είναι πολύ της μόδας ότι δεν χρειάζεται να έχει ιδεολογία βγήκε ο Γκλέτσος τώρα κάνει την τελεία το κόμμα και λέει είμασταν χωρισμένοι να δεν θέλει έχουμε ιδεολογία. κατακλειστεί αποθόδες άκουγα τους δημάρχους τους υποψήφους και το moral που βγήκε στο Χατζηνικολάου και το Μαρινάκη στο μέγα το πρωί που πάλι λέγανε ότι δεν το είπαν έτσι ακριβώ, αλλά τα προβλήματα μας ενώνουν τα προβλήματα μια πόλη ο Πειραιάς είναι προκειμένο Ακούω και άλλου από εδώ και από εκεί, κάτι πρώην Πασόκη που αυτά με τα λευκά τώρα που θα είναι άσπρο μπίτι, μπίτι. που θα χάρτη άσπρο μεθαύριο, όπου βγει το πρώην Πασόκ, Δεν θέλουν ιδεολογία. Δηλαδή, καταρχά. Γιατί είναι βολικό να μην. Κοροϊδεύουν. Ιδεολογία, εγώ δεν εννοώ κόμμα. Σε καμία περίπτωση. Όχι, okay, εγώ δεν εννοώ αυτό. Δεν είναι βολικό ακόμα. να μην υπάρχει ιδεολογία. Η ιδεολογία είναι κάτι μυαλό. πάνω από το κόμμα. Το κόμμα είναι σήμερα, αύριο μπορεί να μην είναι. Ιδεολογία για όποιον την έχει είναι κάτι πιο γερό, πιο ευρύ και πιο βαθύ. Αυτό και από κάτω χιλιάδε κόσμου επιλέγουν όλου αυτού. Με ο Ψινάκης, που μπορεί να είναι πολύ καλό δήμαρχο, δεν ξέρουμε. Επιλέγουν τέτοιε επιλογέ, κάνουν τέτοιε επιλογέ χωρί ιδεολογία, χωρί να καταλαβαίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι ότι όποιο δεν έχει ιδεολογία δεν κάνει μισό βήμα στη ζωή του. Όχι στην πολιτική ζωή του. Για περιπτεράς να θε να ανοίξει περίπτερο, αν δεν έχει ιδεολογία μικροεπιχειρηματικότητα αισθητικής αισθητική. Οικονομική αντίληψη. Γιατί αυτά είναι η ιδεολογία. Αν θε να κάνει σατυρική εκπομπή mm. χωρί ιδεολογία σάτυρα, δηλαδή σατυρίζω τον κουτσό, τον στραβό, τον χοντρό, γελάω με τον απάντησα, δεν, το δεν κρίνω της, την εξουσία. Αυτά είναι στοιχεία τη ιδεολογία τη σάτυρα. Το περίπτερο είναι στοιχεία τη. Όποιο δεν έχει τέτοιο ε, ιδεολογία ή ένα πλαίσιο εν πάση αρχών, αυτό ενώ όταν λέω ιδεολογία, είναι ένα πλαίσιο αρχών για κάθε τομέα που είναι ο καθένα. Θα σε φάνει άλλη λάχανο. Όσον αφορά τη σάτυρα, Και νομίζω... δεν θα κάνει κανένα βήμα γιατί βλέπω εδώ και τα μηνύματα που έρχονται που είναι αποειδηολογικοποιημένα σε όλου του τομείς Δεν είναι μόνο κόμματα και τέτοια. Τα κόμματα είναι τελευταία. Ε, η Ιδεολογία είναι και τι αξιοπρέπεια μπορείς να έχει. Όσον αφορά πάντως τη σάτυρα, νομίζω έχουν ιδεολογία για τη σάτυρα. Ποιο. Βγάζουν άφθονο υλικό για σάτυρα. Όλοι αυτοί. Α, για η... σάτυρα έχουν ιδεολογία. Η δημιουργία. Η δημιουργία αυτή. Αυτοί οι δημιουργοί έχουν ιδεολογία. Το καλό πάντω είναι πλέον ότι τοπικιά να σε ότι. Πια οι επιχειρηματίε βγαίνουν μπροστά. Κατάλαβαν το πολιτικό προσωπικό είναι άχρηστο και μπαίνουν κατευθείαν στα ψηφοδέλτια. Δεν είναι να έχει λεφτά να θε να κάτι και να μην το κάνουν οι υπάλληλοι. Είμα... Δεν Ο ένα άχρηστο πίσω από τον άλλον θα το κάνει αυτό. Θα βγει στι επόμενε ο Μπόμπολα. Κατευθείαν κάτω. Αυτό έτσι. Πρωθυπουργό. Τι κοροϊδευόμαστε τόσο χρόνια. Δεν κάνει άχρηστα έτσι, να κάνει τη δουλειά. Αν το κάνει αυτό ο Μπόμπολα θα παροπλιστούν καμιά εκατοστή πολιτική. Πέντε-έξι Οπότε πάει πάλι ναι, πίσω εντάξει. η ανεργία. Κοιτάξτε, δεν έχει νόημα, γιατί γίνονται όλα ένα. Mm. Πώ συγχωνεύονται τα σχολεία, Καταρχήν ξανακάνουν συγχώνευση. Μα έχουν στείλει μια πριν πάμε στον κύριο Βασίλη στο δεύτερο. Ναι, είναι ένα δεύτερο κύμα συγχώνευσης Στα βουβάκια μέσα στι εκλογέ και έχουν μια κινητοποίηση εκεί στο Πούντι, στο Περιστέρι Μα έστειλε ένα, μια ανακοίνωση. Το 29ο με το 15ο γίνονται ένα. Διαμαρτύρονται βέβαια και έχουν συμβολικό κλείσιμο του σχολείου την 5η, 22, 5 η Τώρα δηλαδή σήμερα. συγκέντρωση και συμβολικό αποκλεισμό των θυβών και τσαλιάρι των οδών θυμών και τσαλιάρι το απόγευμα σήμερα με προσηγκέντρωση ώρα στο σχολείο και πορεία μέχρι τη συμβολή αυτών των οδών και συγκέντρωση και διαμαρτυρία και πορεία αύριο στις 23 18 πέμπτου, 18.5, Έξι χρόνια σα πήρε να κάνετε τον κύριο Βασίλη από Πασόκο κομμουνιστή. Ε, ε Και είναι η μόνη μα επιτυχία. Ε, για να, εμείς βουλιάξει, να βουλιάξει ο ήλιο, θέλει δουλειά πολύ. Εμεί το βλέπουμε. Όχι, και στι προηγούμενε. Στι βουλευτικέ δεν είχε πει. Για επανάσταση. Για να πει επανάσταση. Να μπεινελίκη, είχε ρίξει μετά. Κάπω το είχε πει, δεν θυμάσαι. Ε, το κυρατώ επανάσταση ή κάτι, κάτι τέτοιο. Μέσα, κάτι κάτι τέτοιο. Αλλά ναι, εμεί δεν. Μόνο μα ακούει, δεν κάνουμε κάτι άλλο. Δεν έχουμε και στόχο να αλλάξουμε την κοινωνία. Εμείς. Θα το περιμένουμε από το ΣΥΡΙΖΑ την mm. Κυριακή mm. Που, θα, που θα έρθει. Τη Δευτέρα φεύγουν. Μου λέ... <laughs> για πέ, παίζουν και άλλα τέσσερα. Να σου πω, μακάρι να φύγουν και να ξεκουμπιστούν. Ποιοι. Αυτοί ξέρουν τι. Σαμαράδε και λοιποί συγγενεί. Και έτσι πρέπει για λόγου αξιοπρέπειας <laughs> Όχι θα αλλάξει κάτι μετά γιατί αυτά τα οικονομικά. Για λόγους αξιοπρέπεια δικιά μα, όχι δικιά του. Γιατί δικιά του δεν υπάρχει. Και ποιο την ψάχνει. Mm. Ούτε και Ξέρουν πολύ καλά τι παίζει. Πρέπει όντω να φύγουν. Και αν θε και από δική μου περιέργεια, εγώ το πακέτο προμήθεια θέλω να φύγουν και να έρθουν οι άλλοι να δούμε τι... πραγματικά, ρε παιδί μου, τι μπορεί να γίνει. Μακάρι να γίνει κάτι. Πάντα δίνω εγώ. Είμαι καλού Ναι. Αν και ξέρω την ιστορία, η οποία επαναλαμβάνεται με φοβερή ομοιότητα, και τώρα είμαστε 100 χρόνια πίσω κάπου εκεί, σύμφωνα με τα πρόχειρα δεδομένα, πώ η Ευρώπη ξανα. Αναμοχλεύετε και δημιουργούνται διάφορα τέτοια γιατί την κιλακή θα βγουν και ωραία συμπεράσματα για την Ευρώπη. Τη Δευτέρα είναι άλλη μέρα για την Ευρώπη συνολικά, όχι μόνο για την Ελλάδα. Φύγουν, δε φύγουν. Πανικό. Υψηλάσκε. Δεν ξέρω αν είναι ψηλά βάστηκε. Όσο πιο θα είναι. γρήγορα ανεβουν οι βάστηκε, τόσο πιο γρήγορα θα κατεύουν. Για να τελειώνουμε για την κύκλη που γίνονται με πολύ μεγάλο κόστο, βέβαια. Ποιδοφράκτη. Έτσι τον είπε. Το Έτσι Τον είπε. <laughs> ναι. Πιδοφράχτη. Πιδοφράκτη. Να ακούσουμε το δεύτερο μέρο. Να το ακούσουμε. Τι κάνεις εκεί στην αποθήκη. Έχω παλεύω τώρα με κάνει τη και ένας ένα φιλαράκω σε ένα φορά και έχει αποθήκη καλλιεργώ διάφορα πράγματα βάνω κυφεστικά και, και μόνο και τα εργαλεία και δουλεύω όλα τα εργαλεία δεν μπορώ να κάνω βόρε Πανούλα μου πάλι δεν μπορώ να κάνω. το βράδυ πάω σε ένα φιλαράκο που τραγουδάει σε ένα κουλτούκι τώρα το χειμώνα σε εργολέα να δούμε το Στέφανο που πίνουμε ένα κρεστάκι και τι να κάνουμε να και εσύ Εγώ δεν τραγουδάω Εγώ πάω εκεί και κάθομαι αλλά τι να κάνω από έχω ανάγκη για τα χάπια ρε. Τι Ο, ανάγκη. Τα χάπια ρε. Ποια χάπια? χάπια. Έχω ανάγκη που πίνω χάπια. Δεν πίνω, δεν μου. Εσύ δεν μου πες να είμαστε μακριά από τα ναρκωτικά. Τι χάπια είναι αυτά. Είναι τσιπιέσιο, δεν είναι ναρκωτικά αυτά. Α. Πίνω γιατί ειλπίεσαι. Αλλά βάλανε τον άλλον υπουργό που πουλάει του καζαμίε για να μα κάνει καλά. Λοιπόν, τι περιμένεις τώρα, με τον αντιβουλό του, ότι ο μπέχτης τι να κάνω. Τι πουλάει ο υπουργός. Καζαμίες πουλάει, τι πουλάει. Τον Άδωνη λες τον υπουργό υγείας. Ναι, δεν πουλάει ο καζαμίες, δεν πουλάει, ρε. Ότι πουλάει, πουλάει. Έχουμε καλύτερο υπουργό από αυτόν, πες μου. Πρόκειται, να με τώρα. Μας εξευράκωσε Νουντούκη τελείως Ας, μα ντου μας εξευράκωσε. Νουντούκη μας έκανε. Άστο διάλογο να πάει. Θα μου γύρει το ζόκο μες αύριο τις εκλογές. Τι θα, θα γύρει που... το ζόκο. Δεν σε ακούω καλά αργά μου. Τι πες? Θα μου γύρει το ζόκο μες αύριο, το καταλαβαίνεις. Το ζόκο, τι είναι το ζόκο. Το ζόκο, το ζόκο. Το ζόκο. Το ζόκο, το Ιούλιο. Θα μου το Ιούλιο. Το Ιούλιο. Ε. Μάλιστα. Τι είναι το Λιούλιο? Το Λιούλιο, το Λιούλιο μου, το Λιούλιο μου, το Λιούλιο μου. Ακούς. να καταλάβω, το Λιούλιο είναι το Λιούλιο, κατάλαβα. Αυτό λοιπόν, με το μασχάλε σου. Νομίζω καλύτερο χαρακτηρισμό για τον Άδωνη αυτό που πουλάει καζαμίε. Δεν έχει <laughs> κανένα <laughs> <στο χώρισμα> Να πουλάει ό,τι βιβλίο έχει ο άλλο, αρχαιότητε, συγγραφέ. Little in scot. <laughs> Βυζάντια, <αρωμαϊκές>, ελληνικέ και να Καζαμίε. <laughs> Πώ τον έστειλε κατευθείαν. <laughs> με δύο. Με Αλλά δεν πειράζει, τα... θα δει το λιόλιο του μετά αύριο στι εκλογέ. Έτσι είπε. Το τζόκο. Τον τζόκο. Μπε εγώ ξέρω. Τον Ιούλιο. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Κυρβασίλη. Περισσότερο ο Κυρβασίλη θα ακούσει μαύριο γιατί τώρα έχουμε διαφημίσει λέει εδώ ακροατίες, μια χαρά τα λες αλλά δεν δίνεις το καλό παράδειγμα να πάρεις τα χέρια σου το μέσο παραγωγής του Αφεντικού του Χατζη Νικολάου κάνεις τον παπαγάλο του mm. δηλαδή προτείνει το τελευταίο το αφήνουμε αυτό το πούμε σε λίγο προτείνει εμείς εδώ να ξεκινήσουμε εγώ μόνος μου μάλλον με άλλους έναν, δύο, πέντε Να πάρουμε το συγκεκριμένο μέσο παραγωγή μόνο. Και θα ξεκινήσουν όλα. Όχι, εκεί θα τελειώσουν όλα. <laughs> Στα σίδερα. Θα με... Όχι, πια σίδερα. Στο δρομοκαίρι. Στο τρελάδικο, ναι. Μόνο μου. Παρέμει αυτό... τον άδονη σε βλέπω. Τώρα είναι σοβαρό αυτό είναι το θέμα. Σε ένα μέσο, μια φορά στο τόσο. Να καθένα τα λεπτά. Όχι, αν δεν θέλετε κι εσεί, δεν θα το πάρουμε. Τι να κάνω. δεν γίνεται. Ένα, δύο, δέκα. Ούτε 10% Ούτε 20% Ούτε 30%. τη εκατό. Επειδή γίνονται αυτά με ένα παράδειγμα. Από 40% Επίσης. και πάνω. Και αν. Και αν πάλι, γιατί μετά θα γίνει μακελιό, το καταλαβαίνει. Στέλνει πολύ η απόφαση. Επανάσταση, Τώρα, για τον Παπαγάλο, όποιο ακούει, ακούει τι να πούμε. Ωραίο πουλί είναι. Ωραίο πουλί. Ωραίο πουλί το λε. Τα πουλιά γενικώ είναι. Αυτό... ελεύθερα. Αυτά που πετάνε. Πάμε στέλν... στη Σιμώτη και. Έλα, τι στέλνουν. Ό,τι μα στέλνουν είναι μια φωτογραφία με συνεφάκια Σαμαρά και Μέρκελ και του λέει η Μέρκελ. Είναι η Μέρκελ και ο Σαμαρά διπλά-δίπλα. Ναι, ναι. Και του λέει η Μέρκελ, Παίζουν πάλι, πώς το είπες αυτό που τους πήρες τα σόβρακα και τους υποσχέδικες να τους επιστρέψεις τα κουμπιά, πρωτογενές πλεόνασμα. μου, no. λέει ο Έχουν, η φαντασία του κόσμου φαντασία. έχει όντως, έχει απογειωθεί. Πάμε στις δημοτικές, γιατί ο Καμίνης είναι ένα δήλημα. Εδώ Καμίνης, καμίνης. <laughs> τι εδώ. Τι καλή νύχτα στα φιλιά. <laughs> ναι. Μη μου τα δίνει. Ω, oh, ναι. <laughs> Φύγε Καμίνης. Φύγε καμίνη. το καλύτερο. Χθε τον είχε. Ποιο τον είχε χθε, Μεγαλώσαμε κιόλα. Ο Αντένα, όχι. Προχθέ... Με το ο... Ο ήτανε προχθές τον Γκαβρίλη ήταν προχθέ τον Αντένα. Μόνο του ήταν. Στο Larry Όχι, ρε, κάπου ήταν χθε. Θα το θυμηθώ στην πορεία. Θα ακούσουμε τώρα το απόσπασμα. Τέλο Και τα ιεραρχή. Α, είχαν debate χθε μωρέ. Στον Αντένα, Ναι, πότε. μπράβο, χθε yeah. ήταν μαζί με τον Γαβρίλη χθε. Και ακου να δει λογική του κυρίου Καμίνη. Στην πρώτη τετραετία, που δεν ήταν τετραετία, τρει χρόνια είναι. Όπως είπα νοικοκυρέψαμε το Δήμο. Τώρα ήρθε η ώρα να νοικοκυρέψουμε την πόλη. Τις βάσεις τις έχουμε βάλει γιατί έπρεπε να εξηγιάνουμε το μέσο με το οποίο θα γίνει αυτό το νοικοκύρεμα. Είναι μια λογική. 3,5 χρόνια για Έχω να φτιάξει τις υπηρεσίες. Mm. Και τώρα θα κάνουμε το Δήμο. Τώρα λειτουργούμε. Α ναι, ναι, ναι. το λειτουργεί κανένα άλλο ποτέ. τόσα χρόνια. Ας πούμε, Ανεξάρτητος. Δεν, δεν λειτουργούσε ο δήμο, δεν είχε φώτα, κάτι σκουπίδια αυτά τους θερμοσήφων που έβλεπε του βγαίνοντα wow. oh. από το σπίτι. <laughs> και πήρε την απόφαση θα συνεχίσει να του βλέπει Τώρα θα έχει και περισσότερο χρόνο. Αυτό είναι το πρόβλημα όταν ψηλά. Ναι. και τις ο, δεν αυτό. Ασπρο και αυτό. Μπίτι, άσπρο. Δεν, δεν, δεν το στηρίζει κανένα. Κανεί τίποτα, oh. τίποτα. Oh. Όλη αυτή. Την προκληγή καμπάνει ποιο είναι στηρίζει, Πιο την πληρώνει. E Κάποιο, ah. δεν ξέρουμε. Δεν έχει, δεν έχει ανακοινθεί. Ah, Επισημώσει τώρα να έχει να διαλέξει μεταξύ Γαβρι και μεταξύ Καμίνη. Θυμίζω με πασόκ. Εντάξει. Δεν είναι τίποτα... Θα ψηφίσω ελιά και θα ψηφίσω Πασόκ για να βγούμε από τα μνημόνια. Ποιο το λέει αυτό. Η κοπέλα στη διαφήμιση. Αυτό πια. <laughs> αυτό που είναι <laughs> μια διαφήμιση. Που θα ψηφίσουμε πασό και <laughs> να βγούμε από τα μνημόνια. Εκεί επί πρέπει να πάει για γιατρό να τη μαζέψει αυτή. Με στη διαφήμιση και κανονικά. Να τη χαστούκησει πρώτα και μετά να τη μαζέψει μετά. Όχι, δεν είναι χαστούκηση. Να τη χαστούκησει, δεν τρέπεσαι, Μωρή, που βγαίνει και το λε. Ηθοποιό είναι. Πόσο καλή. Δεν έχει καριέρα όχι. από εδώ και πέρα. Την καλύτερη να είναι κόρη του Βενιζέλου. Όχι, δεν είναι, νικό, Ωραία, δεν είναι η κόρη. Να είναι καμιά βρομοπασόκα που είναι εκεί που βγήκε πρώτη στην μπάσκε και κάτι. Έχουν μια σύγχυση. Η άλλη του Θωδωράκη είναι στην Κύπρο. Λέει πρώτη φορά, πρώτη φορά, αλλά στην Κύπρο δεν ψηφίζει εδώ. Η άλλη Εντός είναι η Ιθιοπία. Η άλλη είναι η Ιθιοπία. Η άλλη είναι η Ιθιοπία. Η άλλη είναι η Πληρώθηκε και... το έκανε. Είναι Αυτή την να είναι. Είμαι σίγουρο ότι είναι η Ιθιοπία. Η Ιθιοπία δεν που πιστεύει. Ε, βλέπω του βουλευτέ τη Ελιά από εδώ και Τουλάχιστον η άλλη δεν βγαίνει να λέει Είμαι ποτάμι ή είμαι Σταύρο Γενικό. Λοιπόν, είναι ο Καμίνη και είναι και ο Γαβρίλ. Και ναι. ο Καμίνη έλεγε χθε κάτι για τη νεότητα. Και του τι λέει? Ότι, ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ ο Γαβρίλ και του τη λέει ο Καμίνη, ότι είσαι ΣΥΡΙΖΑ εγώ ανεξάρτητο. Ναι, είναι με ανεξάρτητο. Ο Γιώργο μέσα, Παπανδρέου, δεν πανηγύριζε στι προηγούμενε στην πλαθμόνω, δεν είχε πάει ο Γιώργο Παπανδρέο. Και ο Κουβέλη. Και ο Κουβέλη, και έχουμε φωτογραφίε και με το σγουρό και όλα που είναι ανεξάρτητο. Ναι, όλοι είναι ανεξάρτητο. Και το ανεξάρτητο σου. που έχει χίλιε αγκυλώσει ω γουρό και τώρα είναι ανεξάρτητο. Το βαθύπα σοκ. Τι σημαίνει, ανεξάρτητο σημαίνει εγγύηση ότι θα είμαι καλό. Να φτιάχνουμε στη χαζομάρα τη γενικότερη, ότι τα ότι οτιδήποτε ανεξάρτητο θα είναι και επιτυχημένο και αποτελεσματικό. Το είδαμε. Είναι ο Καμήνη, ήταν ωραίο, ανεξάρτητο ο Καμήνη. Ήταν επιτυχημένο. Αυτή η ήταν. Που η Αθήνα για πρώτη φορά σε αυτή την τριετία έβραζε, ήταν παγκόσμια πόλη αναταραχών και είχε στον Καμήνη να λέει: Μη μου λερώνετε τα μάρμαρα στο Σύνταγμα. Ναι, ναι. Και βάφουμε τα σκαλιά στο κολονάκι. Και βάφουμε τα σκαλιά με του άλλου, του ακ Αυτός είναι δήμαρχος που αξίζει στην, σε αυτή την πόλη? Ναι. Ναι, είναι ναι, η απάντηση. Ναι, ναι, <laughs> ναι, θα φανεί την Κυριακή. Θα τι θα κάνουν εκεί την Κυριακή οι υπόλοιποι. Θα πάμε να βάλουμε τις τελευταίες διαφημίσεις Άντε, και τελείς. να πούμε το γι' αμέσως. Αυτό το γι' Αμέσως μετά. Λένε εδώ ακροατέ, είναι τα ωραία αυτά που μα κάνουν και μα ενώνουν. Μην σχολιάζετε λέει, για σγουρό και καμίνη, αφού το κοκκοέ το αυτό θα στηρίξει, μη, μη, μη σα ακούσει ο υπεύθυνο γραμμή του κόμματο και σα περάσει από τι διαδικασίε τιμωρία. Ο υπεύθυνο γραμμή. Ποιο υπεύθυνο γραμμή. Εγώ σγουρό δεν θα ρίξω πάντω. Ναι, και εγώ σγουρό <laughs> δεν θα ρίξω <laughs> πάντω. Οπότε θα λέμε για το σγουρό και τον καμίνι Για το σγουρό και τον καμίνι και για τα άλλα παιδιά, κανονικά. Mm. Ε, σήμερα το βράδυ έχουν συγκεντρώσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι και μεγαλύτερο κόμμα στην Ομόνια, Τσίπρα, 7,5 ώρα. Και το κουκουέστ πεδίο του πεδίου του Άρεο, 7,5 ώρα κουτσούμπα. Προεκλογικέ ευρωεκλογών πια συγκεντρώνονται. Πού να το πα πια. Πρέπει να. Εντάξει. Να τα πάω που θε. Πρέπει να έχει σουβλάκια. Όλοι έχουν σουβλάκια. Όλοι έχουν. Όλοι έχουν σουβλάκια. Όλοι έχουν σουβλάκια. Υπάρχουν σουβλάκια παντού. Να η ανάπτυξη. Θε εργασία ξαφνικά. Καλά τα σουβλάκια υπήρχαν πάντα. Α, και νομίζω δεν θα σταματήσουν ποτέ ανεξαρτήτω οικονομική. Κατάσταση. Κάπου εδώ τελειώσαμε, φτάνουμε στο τέλος ε, Θα σας αφήσουμε με το προεκλογικό σποτ της Νέας Δημοκρατίας Έτσι όπως εμείς το έχουμε φτιάξει Το οποίο πολύ το αγαπάτε ε, Θα τα πούμε αύριο κανονικά Με όλο τον κύριο Βασίλη Όσο μπορούμε μεγαλύτερο κομμάτι Γεια σας και σε λίγο Παπαδόπουλος και Ακριβοπούλου Για το μαγκαζίνο yes. Δύο χρόνια πριν η Ελλάδα βρέθηκε στην πιο δύσκολη στιγμή τη σύγχρονη ιστορία της. Οι πολίτες μας τίμησαν με την ψήφο του. Η κρίση έμοιαζε να μην έχει τέλος. Αρχίζουμε. Αρχίζουμε. Ήταν ακριβώ εκείνη τη στιγμή που ο Αντώνη Σαμαρά μπαίνει στην ηγεσία μιας πολυκομματικής κυβέρνησης. Αποκλείω κάθε κυβέρνηση με το Πασόκ και αναλαμβάνουν το έργο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 Είπε ότι μπορούμε να ανατρέψουμε την αναξιόπιστη εικόνα της Ελλάδας στον κόσμο. 199 συντάξι μου, τι λε τώρα? Τι λες, πιέζεις, τι λε. Σήμερα, δύο μόλις χρόνια μετά, η Ελλάδα ξαφνιάζει. Για 300 ευρώ, δε π***ι, να τον μάω να κάνω παιδί, ρε, γιατί που δεν το θέλω,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 Si le banete a Όμω η πατρίδα μα για πρώτη φορά έχει μπει στο σωστό δρόμο. Μα πάνε πίσω 60-70 χρόνια πάλι στην κατοχή. Ένα δρόμο που μα περιλαμβάνει όλου. Έχει ανακτήσει όλο ο κόσμο! Όλο ο κόσμο! Ένα δρόμο που δεν διχάζει, αλλά ενώνει. Να πάνε στο διάλογο! Που με προσπάθεια και αλληλεγγύη ιατρεύει τι αδικίε. Εγώ μπορώ να βολέψω με αυτά. Μπροστά μου στη σειρά που περίμενε για το επίδομα. Ήταν μια μητέρα, είχε το παιδάκι δίπλα. Και τη είπανε τρίμονο 250 ευρώ. Ούτε τα γάλια του παιδιού δεν είναι. Και μα οδηγεί με σταθερά Στι ευκαιρίε, στην ελπίδα. Είμαι ο χρόνια και θα είμαι μια ζωή άνεργος. Στη δημιουργία μια νέα Ελλάδα όπω τη θέλουμε εμεί. Είμαι απογοητευμένη, είμαι θυμωμένη. Όπω την οφείλουμε στι γενιέ που θα έρθουν. Και δεν θα αφήσουμε κανέναν να μα γυρίσει πίσω. Η Νέα Δημοκρατία ήταν, είναι και θα παραμείνει η δύναμη που εγγυάται να τραυματίζει την κάθε οικογένεια.